così crono e napolitare e così crono αν έχετε δει το βίντεο. Καλό είναι να το δείτε για να έχουμε ένα κοινοκώδικα επικοινωνίας. Είναι ο Άδωνης Γιοργιάδης πάνω στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι το παλιό κοιάκι που φώναζε. Είναι καινούργιο, φρέσκο. Πήγε σε μια εκδήλωση κοπηπίτας ε, στην Θεσσαλονίκη και ε, εκεί που είναι όλοι μαζί, ονεδίτες, δαπίτες, νοδημοκράτες, του έρχεται ξαφνικά Σαν να, τον, σαν να του πέρασε ηλεκτρισμό από το σώμα και εκεί που ήταν η ήρεμο, όσο ήρεμο μπορεί να είναι ο Άδωνη Γεωργιάτη, ξαφνικά αρχίζει σαν μαϊμού να κουνάει το κεφάλι και το σώμα πάνω κάτω. Και δίπλα του είναι ο πρώην πρίτανη του Αριστοτελείου, ο κύριο Νίκο Παπαϊωάννου που επίση, ενώ ήταν πρίτανης, ήταν πνευματικό άνθρωπο, ανεξάρτητος ήθελε το καλό τη ανώτατη εκπαίδευση του Πανεπιστημίου, του κέφανε τα ΜΑΤ κάθε τρει και λίγο. Και αυτό μαζί όχι σαν τον Άδωνη. Και λένε αυτό το σύνθημα: Ο Παπαϊάνο δεν το λέει, αλλά σαν να το λέει. Το βλέπει εκεί, συμφωνεί, γελάει, χαμογελάει, με την τσαχπινιά του Υπουργού. Όλο αυτό θα μπορούσε να έχει τίτλο: Αν βλέπατε την εικόνα, Ο χουλιγκανισμό, Μια σύγχρονη μάστιγα σήμερα. Διατρεβή για τι αιτίε που οδηγούν ένα νέο, όχι 20 χρονών παραπάνω, ένα νέο παλικάρι, ε, στον χουλιγκανισμό. Θα μπορούσε επίση να έχει τίτλο: Οι συνέπειε του χουλιγκανισμού σε προκεχωρημένη ηλικία. Εσυνέπειε του αυναμισμού της προκεχωρημένης ηλικίας Πόλεμο δεν βρήκε πίσω γυρίσε Πόλεμο δεν βρήκε πίσω γυρίσε Εσυνέπειε του αυναμισμού στα μισά του δρόμου νερό Στα μισά του δρόμου νερό δίψασε Της προκεχωρημένης Έσκυψε να πιει νερό στο γιουλμπάξε Κι εκεί ένα βόλι τον λάβωσε Κι oh! ένα βόλι τον λάβωσε oh! <γελιά> τους αδέρφια Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει Τώρα πάμε να σώσουμε την Ελλάδα Γεστήκαμε αδέρφια Βέβαια το τραγούδι λέει «Κι εκεί ένα βόλι τον λάβωσε» Μπώς αυτό είναι παρακίνησε σε βία και εμπίπτει στους τάδε κανόνες, παράγραφος, στις τάδε διατάξεις και δεν πρέπει να μεταδίδεται διότι μπορεί να οπλίσει το χέρι κάποιου και να έχουμε άλλα μετά όπως έχουμε τις τελευταίες μέρες και γενικώ έχουμε τα τελευταία χρόνια. Ε, ερμηνεύονται στίχοι, θεατρικά έργα, παραστάσεις, προθέσεις, διατυπώσεις ως κάτι πάρα πολύ κακόβουλο που θέλει το κακό όλων των ανθρώπων. Ο Άντων Γεωργιάδης λοιπόν... Με, τελικά ήταν συνέπεια του αυνανισμού δεν ήταν του χολυγανισμού που ο σε προεκχωρημένη ηλικία συμφωνούμε όλοι σε αυτό ε, πριν αρχίσει τα συνθήματα και τα χοροπηδήματα εκεί ε, μίλησε για την μεγάλη δεξιά παράταξη η παράταξη που νοιάζεται για τον κάθε ένα και την κάθε Ελληνίδα αυτό ήμασταν. Αυτό είμαστε και αυτό θα να είμαστε. Σύρρεπε στη μάνα την παμπορία. στη την τη λογική. Και στην άδερφή μου την καλόβρία. Και στην μου την τη λογική. Κι αγκαού, κερού, κερού, κερού. μαύρα, θέλει ασπαντρευτεί. Όχι στο γάμο. Ποιο με, με και Ο Καμένος χρειάζεται έγραψε ένα tweet και με χαρακτήρισε εθνικό... Υιό του Αυνάν, ας το πούμε έτσι. <laughs> λοιπόν... <laughs> ε... Το κακαριστό γέλιο της πόπτιας της Απανίδου είναι παλιά δήλωση όταν κυβερνούσε ο Καμένος μαζί με το Τζίπρα στην πρώτη φορά αριστερά που είχε γράψει ένα tweet και τον είχε χαρακτηρίσει εθνικό... Όπω ο ίδιο ο Άδωνιστο είχε περιγράψει Τσαπανίδου και είχε γελάσει ωραία χρόνια τότε και για την Πόπη Τσαπανίδου. Τη χάσαμε με αυτά και με αυτά. Όποιο μπλέπει με το ΣΥΡΙΖΑΝ η αλήθεια καταστρέφεται. Να ένα πολύ απλό παράδειγμα τη Πόπη Τσαπανίδου. Ακούμε το τραγούδι, γνωστό είναι. Το ακούσαμε εδώ σε μια πιο ροκ βερσιόν. Να το ακούσουμε και σε μια έτσι πιο χαλαρή. Ένα πάλι Είκοσι χρονό Ένα παλικάρι Είκοσι χρονό Τα του δώσα για τον πόλεμο Τα του δώσα για τον πόλεμο Ωραίο είναι το. τό πολύ ωραία εκτέλεση. γιατί τις ακούμε αυτές τι εκτελέσεις γιατί θα άλλη μια τώρα που είναι από οικάδες τα οικ στρατός πηγαίκι εκπομπή αυτοψία τον Κόικ, μάνα μου που έλεγε και ένα άλλο ποίημα εδώ λοιπόν ήταν η πιο μελωδική πιο γλυκιά εκτέλεση, γι' αυτό την βάλαμε έτσι ήρθε η έμπνευση βλέποντας αυτό το βίντεο γιατί είχε πάει και ο Σρόιτερ και έκανε καταγραφή των, των εκπαιδεύσεων που κάνουν οι Ο Οϊκάδε, πολύ βαριά εκπαίδευση και του λέει ένα διοικητή, επικεφαλή ομάδα. Πε ένα τραγούδι, σε ένα νοϊκά και αρχίζει και λέει αυτό. Δεν ξέρω γιατί διαλέξαν αυτό να πούνε. Το λέγανε όλοι μαζί. χοροδία, τόσο συντονισμένα, κυρίω τόσο μελλοντικά. Αυτό θέλαμε. Μένουν στη μελλοντική γραμμή, δεν φύγανε καθόλου από αυτό. Πάμε τώρα να ακούσουμε έναν άλλον που σε πολύ μελλοντική γραμμή μα λέει για την αναγκαιότητα των μεσαζώντων και δεν είναι άλλο από τον Μάκη Βορύδη. Γένει ο παραγωγός όμως. και Ακούστε λέει ότι εγώ δίνω αυτό εδώ ναι. 40 λεπτά. Σωστά. Φτάνει στο μάκι βορίδι που το παίρνει από το σούπερ μάρκετ 2,5 ευρώ. Σωστά. Τι δικαιολογεί στου μεσάζοντες στο ενδιάμεσο, να έχουν κάνει για να το παίρνετε εσεί δύο ευρώ πάνω. Λοιπόν, η απάντηση είναι. Κάτι σημαίνει ότι δεν πηγαίνει καλά εκεί. Δεν ξέρω. Θα σα πω τι. Τώρα μπορεί, μπορεί, μπορεί να μην πηγαίνει, μπορεί πράγματι να είναι υπερβολικέ χρεώσει, μπορεί και να μην είναι. Θα πω όμω το εξή. Ότι κάτι κάνει αυτό για να τον έχουμε εκεί, κάτι κάνει. Γιατί αν ήταν τόσο απλό, ώστε να γίνει μια αμπευθεία επαφή, να το πω έτσι, του παραγωγού με το σούπερ τότε εσεί Αφήστε τον παραγωγό που το θέλει. Το σούπερ δεν θα του είχε βγάλει. αυτούς όλους απ' τη μέση Συρεπέ στη μάνα την παμπογρία παμπόχρια και στην αδερφή μου την καλογρία και στην αδερφή μου την καλογρία ότι κάτι κάνει αυτός για να τον έχουμε εκεί, κάτι κάνει Ένα πάλι κάνει 20 χρόνων Θέλει ασφαλήμα Παντρέφτη, Ότι κάτι κάνει αυτό για να τον έχουμε εκεί, κάτι κάνει. Χρήσιμο κάτι κάνει. Ωραίο ο Βορύδης, Ο ρόλος του ως είναι και από χαρτοφυλακίου, κοντά στο μου, δηλαδή. Ο ρόλος ενός Υπουργού δεν είναι να λέει αφού υπάρχει αυτό εκεί, Καλό είναι. Είναι να ψάξει, να βρει, τι κάνει ακριβώς, αν κερδοσκοπεί, αν είναι απαταιώνος αυτός που είναι εκεί και καλό είναι κατά το βορείδι, να δει πώς θα ωφεληθεί ο καταναλωτής. Δεν μπορεί να ξεκινάει με το θεωρητικό πλαίσιο ότι καλά είναι εκεί. Για να το κάνει αυτό καλά είναι και αν ήταν τα σούπερ μάρκετ δεν θα το είχαν κάνει, αν ήταν κάτι κακό. Όλο αυτό είναι εντελώ λάθος. Ε, ξεκινάει από μια διαφορία, από μια συνειδητή επιλογή προτίμησης προς τους μεσάζοντες γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμη και για να είναι και κάτι καλό κάνουν. Οι μεσάζοντες κάνουν και άλλα πράγματα, μεσολαβούν μεταξύ αγροτών και σούπερ μάρκετ και ραφιού, χωράφι-ράφι αλλά όμως οι αγρότες αυτή την ώρα συναντώνται με τον Πρωθυπουργό Έχουν κατέβει κάτω στην Αθήνα. Ένα συνδικαλιστή βγήκε χθε σε παράθυρο. Είναι ο Μαρούδα Ρίζο, πρόεδρο των Αγροτικών Συλλόγων τη Λάρισα. Και το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι από το Όπεν πώ κρίνει αυτό το ξύσιμο του βαρελιού που είπε ο Μητσοτάκης, ότι θα κάνει ώστε να βρει σήμερα λεφτά να του δώσει. Μιλάει ο Πρωθυπουργό του Δημοσιονομικού δημοσιονομικό έλλειμμα και τα ρηφτόδετρα. Για κάποιου τα ρηφτόδετρα είναι πολύ παραγωγικά και του είναι ξεραμένα. Αυτό το πάρει απόψε την κυβέρνηση που έχει τη δυνατότητα αυτά τα λεφτόδητα Η φράση, να λέω, η φράση θα ξύσω τον πάτο του βαρελιού. Σα κανοποιεί, Ούτε ξύσιμο έχει πέσει. Δεν ξέρουμε σε ποιον την γίνεται. Ούτε ξύσιμο έχει πέσει. Έχει πέσει πολύ ξύσιμο, είναι η αλήθεια, σε διάφορου τομεί και για διάφορου. Λόγου πάντα χρήσιμου γιατί για να τον γίνεται, αυτό ξέρει. Κάτι χρήσιμο θα είναι όπω λέει και ο Βόρειδης ή οι δεν είπαν μόνο το ένα παλικάρι 20 χρονών. Μετά ο εκπαιδευτή του ζήτησε κι άλλο τραγούδι. Πιέζα μα τραγούδι, Ποιο θα να πει Τραγούδι. Ναι. Όχι σύντομα. Όχι σύντομα τραγουδάκι θέλω. Τη ρόζα. Τη ρόζα. Τη ρόζα. Τα χειλή μου ξέρα, και Τα γύμουσέρα και δίψασμένα γυρεύουνε στην ασφάλτο νερό γυρεύουνε στην ασφάλτο νερό Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα κι que μου λες μας περιμένη μόρα και με τράβασε καμπαρέ Και λίγο μητροπάνω έτσι για να καθαρίσει, όπω λέμε το αυτή, γιατί τα σκοτώνουν τα τραγούδια. Βέβαια, ο ρόλο του δεν είναι να είναι καλοί τραγουδιστέ. Είναι από την εκπαίδευση των Νόικων. Όμω διαλέγουν, λένε τραγούδια, του εμπνέει, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Άντε τη Ρόζα, κάπως την πήγανε καλύτερα και χοροδία και ο Σόλο τύπο εκεί. Το προηγούμενο όμω το εκτέλεσαν κανονικά Ο Ικάδες Είναι λογικό, θα εκτελέσουν και ένα τραγούδι. Και έτσι μέσω τη Ρόζα αφήνουμε πίσω το. Του Ορικάδε, τον Βορείδη, το Παλικάρικο Χορνών που σκοτώνει και δεν σκοτώνεται. Και πάμε στην εξεταστική για τα Τέμπη, διότι σήμερα εδώ και περίπου δύο ώρε καταθέτει εκεί ο Υπουργό, ο Κώστα Καραμάλι, βουλευτή πια, τότε Υπουργό Μεταφορών. Ο κ. Καραμάλι είπε διάφορα εκεί, έκανε μια εισηγητική τοποθέτηση, κανένα ένα δεκάλεπτο. Είπε διάφορα και μετά έχουν αρχίσει, τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, Η διαδικασία των ερωτήσεων από βουλευτέ απαντάει. Θα ακούσουμε μια απάντηση που έδωσε διότι ε, ξέρουμε όλοι το είχαμε πει και πέρυσι ότι οι συνδικαλιστέ, οι εργαζόμενοι είχαν στείλει εξώδικα προ το Υπουργείο, προ τη δίκη του ΟΣΕ, την Τραν σε όλου του αρμόδιου και εμπλεκόμενου φορεί ότι κάτι δεν πάει καλά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Αν τα είχαν ακούσει αυτά, αν είχαν κάνει αυτά που λέγανε, ίσω να μην είχαμε αυτό το, αυτή την τραγωδία, αυτό το έγκλημα. Αλλά επειδή δεν κάναν όλα αυτά, είναι έγκλημα.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 Προχωρήστε, γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλεια. Δεν έλεγε ότι δεν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος, αλλά ότι έχουμε προβλήματα ασφάλεια. Και γι' αυτό το αγνόησε, γιατί ήθελε ακριβώ αυτή τη φράση. Ο Καραμαλή, ο αρμόδιος υπουργό, υπηρεσίες, έχουν μάθει, έχουν κλειδώσει να διαβάζουν συγκεκριμένε φρασιολογίε, ορολογίε, λέξει. Δεν έλεγε αυτό πουθενά δεν υπάρχει στο εξώδικα ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλή. Έλεγε όμω στο εξώδικα ότι έχει προβλήματα ασφάλεια. κατά τον Καραμαλή όλο αυτό ήταν κάτι που δεν δώσαν τη δέουσα σημασία δεν καταλάβαμε ακριβώ, νομίζω και ο ίδιος κατάλαβε, δεν κατάλαβε τι είπε ήθελε να μπαλώσει κάτι άλλο και του βγήκε έτσι αλλά είναι αληθινό όμω, όλη αυτή η σύγχυση κάπως έτσι ήταν το πρώτο δεκάλεπτο που είδα ε, σχεδόν ε, μας παρουσιάστηκε σαν ένας σούπερ ήρωας της πολιτικής που μόνο αυτός παρετήθηκε, που μας κοιτάει στα μάτια που έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει και πρέπει οι συγγενείς να καταλάβουν και κάποια πράγματα. Αυτό ήταν το, το γενικό πλαίσιο, το πρώτο με τα μάτια. Ό,τι έχω να πω, θα το πω κοιτώντα σας στα μάτια. Στα μάτια τα δικά σας που είστε βουλευτές αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Αλλά θα μου επιτρέψετε να κοιτάξω και στα μάτια όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες που θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Και μετά ήταν η αλήθεια. Μετά τα μάτια ξεκίνησε ένα ποίημα για την αλήθεια, την αναζήτηση της αλήθειας και μας δήλωσε ότι είναι και φανατικό οπαδό. Έτσι βγαίνει από τα συμφραζόμενα της αλήθειας. Ως πολιτικός όμως αυτό που επιθυμώ να κάνω είναι να λάμψει η αλήθεια. Μπράβο! Θέλουμε την αλήθεια. Ναι, λοιπόν, στην αλήθεια. Μπράβο! Μπράβο. Όχι όμως στην πολιτική καπηλεία. Η απάνθρωπη εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να έχει θέση σε αυτή την αίθουσα. Σε καμία περίπτωση, ούτε σε άλλες αίθουσε. σε διπλανή μπορεί να έχει, στο, στη μεγάλη, ο Κώστας Καραμαλήσιν από την κατάθεσή του πριν λίγη ώρα, συνεχίζεται ακόμη, και κάποια στιγμή μας είπε πόσο ε, Πρωτότυπη είναι η πολιτική του παρουσία και πόσο μεγάλο είναι, θα τα μεταφράζω εγώ αυτά που έλεγε. Ήταν αρκετά μετριοπαθή, δεν ήθελε να μιλήσει για τον εαυτό του αρκετή ώρα, αλλά παρόλα αυτά, μέσα στην μετριοπάθειά του, μα θύμισε ότι είναι ο μόνο που έχει παρετηθεί. Όπω γνωρίζετε, παρετήθηκα από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών λίγε ώρε μετά το δυστύχημα. Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή να πίσω από ευθύνε άλλων. Μπράβο! παρετήθηκα ενάντια στη πεπατημένη της πολιτικής πρακτικής στα δημόσια πράγματα της χώρας μας σε τέτοιες περιπτώσεις Μπράβο Μπράβο του. Μπράβο του Πρέπει να λήξει εδώ η συνεδρίαση να απελευθερωθεί κακός τον έχουμε κάτω, κακός στη συνείδηση πολλών ανθρώπων, συμπυκνώνει όλα τα στοιχεία ενοχής ο Κώστας Καραμαλής ο τότε υπουργό Μεταφορών Είναι η εικόνα αυτού του εγκλήματο, αυτή τη τραγωδίας Δεν λέω για όλου, λέω στα μυαλά πάρα πολλών ανθρώπων. Νιώθω τη πλειοψηφία των Ελλήνων. Κακό συμβαίνει αυτό, γιατί είναι ο πρώτο και ο μόνο που παραιτήθηκε. Μα κοιτάει στα μάτια, θέλει την αλήθεια. Δεν κατάλαβε λίγο το εξώδικο των συνδικαλιστών. Ο αυτό θα το προσπερνάμε. Σε όλα τα άλλα είναι πάρα, πάρα πολύ καλό και κακό τον έχουμε εκεί και τον ταλαιπωρούμε. Μια συγγνώμη του την οφείλουμε ω λαό, νομίζω και όλοι. Όλοι μαζί πρέπει να τη δώσουμε. Προχτέ σε ραδιοφωνική εκπομπή, ένα εκ των συγγενών, ο κύριο Παύλο Ασλανίδη, πατέρα του νεκρού 26χρονου Δημήτρη Ασλανίδη που ήταν στο τρένο, έκανε κάποιε καταγγελίε για τη δικαιοσύνη. Βγήκε και ο Άριο Πάγο, κυριακάτοικα, και μα κονούσε και το δάχτυλο: Ότι δεν βρέθηκαν. Που βρέθηκε το πόδι του μηχανοδηγού, που βρέθηκαν ποσοστά, που βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα παιδιών, που βρέθηκαν χρυσα... χρυσαφικά που... κινητά. Εσύ τι νομίζει, ότι η Αδελίνη την ενδιαφέρει mm. να ξεχνιάσει τα τέμπη, αφού από πάνω παίρνει εντολέ, να το έχει το θέμα χαμηλά. Stem. Εγώ πήγα, είναι μάρτυρα και ο Χρήστο, πήγαμε τον Αύγουστο, μα υποσχέθηκε ότι είναι το μέρο φυλασσόμενο και όλα καλά, και μη στεναχωριέστε και μη κάνετε. Πώς και όταν ήταν. πήγαμε και πήραμε φωτογραφίε και είδαμε με τα μάτια μα πώ ήταν πεταγμένα τα πράγματα εκεί, πήγα τι φωτογραφίε, τι τύπωσα και πήγα στο γραφείο τη. Yeah. Τι έδειξα και ξέρει τι μου είπε. Πώ κάνετε έτσι. Είναι ένα μικρό θέμα. Ένα μικρό ηθικό θέμα okay. γιατί λέω: Τα παιδιά σου θα ήθελα να τα δολοφονήσουν και να τα πετάξουν εκεί. Και μου λέει: Σα καταλαβαίνω. Δεν μου καταλαβαίνει τίποτα τι λέω. Και ευτυχώ ήταν ο Χριστόφορο ο, <συσοφίλαια> ο γιο του τέλειου και με, με, με συγκράτησε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι μπορούσα να κάνουμε. Είχε με, με ανέβει και το αίμα στο κεφάλι. Αυτοί μα, σαν σκουπίδια, μα βλέπουν. Ενίμωνη καταγγελία για την ανώτατη ηγεσία τη δικαιοσύνη. Πριν λίγε μέρε η κυρία Μαρία που είναι και πρόεδρο του Συλλόγου. πληγέντων, συγγενών των, της τραγωδίας των Τεμπών. Bon. Κυρία Καριστιανού πάλι είχε μιλήσει για την εισαγγελία του Αριού Πάου. Είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αριού Πάου και να, να τη λέω αυτά τα πράγματα και τι να μου πει ναι είναι μεμπτό, δεν είναι μεμπτό, είναι ποινικά κολάσιμο ή οτιδήποτε να μου λέει τι να κάνουμε αυτά συμβαίνουν. Πάτε στην Εκκλησία να σα βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σα. Μπορείτε να καταλάβετε πώ φεύγαμε εμεί για να πάμε σπίτια μα. Μπαίναμε στο αυτοκίνητο και ουριάζαμε. Και είναι ντροπή, ντρέπομαι, ντρέπομαι. Όχι μόνο πονάω γιατί πέθανε το παιδί μου, πονάω για τη χώρα μου. Δεν μπορεί να ζω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, δεν δέχομαι, δεν δέχομαι σαν άνθρωπο, σαν πολίτη. Αυτό που είμαι, ό,τι είμαι, το λίγο, το πολύ μικρό, να ζω μέσα σε ένα τέτοιο πράγμα. Δεν το δέχομαι. Ό,τι και να γίνεται γύρω μου, εγώ κοιτάζω μπροστά το φως, κοιτάζω το πρόσωπο της κόρης μου και πάω μόνο εκεί. Δεν μοιάζω σκοτάδι δίπλα μου. Εγώ θα φωνάζω για αυτό το έγκλημα μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μου. Δύο καταγγελίες για τη δικαιοσύνη, το ανώτατο κλιμάκι της δικαιοσύνης από δύο συγγενείς νεκρών παιδιών στο έγκλημα των τεμπών. Αυτό γι' αυτό τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί ο Γιώργος Φλωρίδης. Ε, παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες και πρέπει να σα πω έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ ε, Μία επίθεση η οποία γίνεται στους δικαστές Οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα της ανάκρισης για το δυστύχημα των τεμπών Αυτό mm -hmm. το φοβερό δεστίγη Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αδική γιατί Γιατί σε ένα χρόνο μέσα μία πάρα πολύ δύσκολη ανάκριση Πάρα πολύ δύσκολη ανάκριση Όπου έπρεπε να διαρευνηθούν πολλά στοιχεία Η ανάκριση αυτή ολοκληρώνεται Ολοκληρώνεται. Τις αμέσως επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η ανάκριση. Αυτούς. Στον ένα χρόνο. Στον ένα χρόνο. Μπράβο! Πανηγυρίζουμε επειδή στον ένα χρόνο έχει ολοκληρωθεί μια ανάκριση για το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτό τον τόπο. Ε, και εδώ ο κύριο Φλωρίδης υπουργό Δικαιοσύνη, δήλωσε και στεναχωρημένο: Που γίνεται αυτή η επίθεση, αναφερόταν σε αυτό, στι δηλώσει των συγγενών. Δύο έχουμε καταγράψει εμεί, να υπάρχουν κι άλλε. Στι δηλώσει των συγγενών που αφήνουν υπονοούμενα για το πώ του συμπεριφέρθηκαν οι εισαγγελεί, οι ανώτατοι δικαστικοί. Ο κύριο Φλωρίδης είναι ικανοποιημένο, έτσι δήλωσε το πρωί. Βεβαίως. να θυμηθούμε ότι κάποια στιγμή έγινε ένα μπάζωμα εκεί, στην περιοχή και έγινε μια αδιαφορία. μια αναλυγισία σημειώθηκε και καταγράφηκε της δικαιοσύνη γιατί έπρεπε κανονικά με το που πήγαν οι μπουλντόζες να μπαζώσουν και να τις μεντώσουν το χώρο ε, την επόμενη ώρα, όχι 8 μήνε μετά να σκηθεί δίωξη κατά του αγοραστού, την επόμενη ώρα πρέπει να είχαν σταματήσει όλα αυτά, να μην προχωρήσει τίποτα, να μην πατήσει ρόδα στην περιοχή, πρέπει να έχει περιφραχθεί, να φυλάσετε Αν ήταν η δικαιοσύνη σωστή, αν το κράτο ήταν σωστό, αν ο Καραμαλής ήταν σωστό, αν ο πρωθυπουργό ήταν σωστό και δεν θέλαν συγκάλυψη όλη αυτή, γιατί φαίνεται από την πρώτη ώρα, το δεν πάζωμα το αποδεικνύει περίτρανα όλο αυτό, θα έπρεπε να τα είχαν σταματήσει και να είχαν λειτουργήσει όλα κανονικά και να μην θεωρούμε αυτονόητο και να πανηγυρίζουμε που ένα χρόνο μετά ολοκληρώνεται η ανάκριση. Μια πολύπλοκης ναι, κατά τα άλλα υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν το μπάζωμα το ρωτήσαν η δημοσιογράφοι σήμερα το πρωί στο Όπεν τον κύριο Η κατηγορία που υπήρχε από, από την πρόεδρο, την κυρία, δεν ξέρω, λοιπόν, δεν θυμάμαι το όνομά της, αφορούσε το θέμα τη επικάλυψης των στοιχείων και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε τώρα στον κύριο Αγοραστό. Ναι, ναι. Και είπε, ένα λεπτό, είπε η κυρία. Αυτό έχει συνέβη τον Ιούνιο. Ήτανε ένα εισαγγελέα και δύο ανακριτέ. Ήδη. Και έγινε από την τρίτη μέρα έω την πέμπτη μέρα. Και λέει η κυρία, δεν μπορούσε αυτεπαγγέλτο ο εισαγγελέα. να ασκήσει η ποινική δίωξη. Χρειάστηκε να περάσουν 8 μήνες για να απαγγελθεί η ποινική δίωξη. Ποιο είναι το θέμα τώρα, δηλαδή, τι, ποια στοιχεία επικαλήφθηκαν. Ότι... Με συγχωρείτε. Βλέ, τι έγινε Α, εκεί, δηλαδή. Ασκήθηκε η δίωξη ασχήθηκε, τώρα, ναι. τώρα, ενώ η μήνυση έχει γίνει από τον Ιούνιο του 23. Ναι, ε, αυτό όμως δεν είναι στα στοιχεία τα οποία αφορούν τη διερεύνηση του ατυχήματο από τους αναγκρι Ναι, αυτό καθεαυτό το ατύχημα, εκείνο το δίλεπτο τη έκρηξη, τη σύγκρουση, δεν το αφορούν. Αλλά αφορούν την υπόθεση όμω. Γιατί ρωτάει ο κ. Φλωρίδη και λέει, Ποια είναι τα στοιχεία, Ποιο είναι το λάθο εδώ, ποιο είναι το έγκλημα, ποια στοιχεία επικαλύφθηκαν, Ποια στοιχεία. Όλη η περιοχή, μέχρι και τον Οκτώβριο που κάτι ξεθάφτηκε, βρήκανε ανθρώπινα μέλη. παρόλα αυτά, από τον τέλο Μαου, νομίζω πότε ήταν, πήγαν και το καλύψανε για να μην υπάρχει τίποτα. και να υπάρχει αυτή η καχυποψία η γενικότερη και να συντείνει όλο αυτό στην καχυποψία τη γενικότερη δικαίως υπάρχει στον κόσμο γιατί η όλων αυτών και του μπαζόματος είναι έντονη. Και οι ερωτήσεις όλων μας, οι απορίες όλων μας είναι πολλές όπως και οι απαντήσεις που δίνουμε σε αυτές τις ερωτήσεις και αυτές τις απορίες. Να γυρίσουμε στον Καραμαλή, τον Υπουργό τότε Μεταφορών που μιλάει για τα συστήματα ασφαλείας τότε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτά τα συστήματα, Θέλω να δηλώσω κάτι και να είμαι ξεκάθαρος Σαφώς και θα συνέβαλαν στην αύξηση της ασφάλειας Αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα απέτρεπαν το δυστύχημα Γιατί και τα συστήματα αυτά Ανθρώπους χρειάζονται για να τα χειρίζονται Εκπαιδευμένους και όχι διορισμένους αιρέους Από την εκλογική περιφέρεια και μάλιστα εκτός ηλικίας Μόνους του που τους έχουν αφήσει μέσα στη νύχτα να μην μπορούν χωρίς πίνακε, χωρίς όργανα ηλεκτρονικά, να μην ξέρουν τι να κάνουν με μικρή εμπειρία και να διαχειρίζονται τις ζωές ανθρώπων, εκατοντάδων ανθρώπων και να βάζουν τα δύο τρένα το ένα απέναντι στο άλλο. Γιατί προσπαθεί εδώ ο υπουργό να τα ρίξει ότι και τα καλύτερα να έχουμε συστήματα, πάλι άνθρωπος είτε τα φτιάχνει είτε τα πατάει τα κουμπιά. Ναι, ισχύει αυτό. αλλά γι' αυτό υπάρχουν τα συστήματα, ώστε ακόμη και αν ο άνθρωπος είναι βίσμα σερών, να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα για να μην πεθάνουν άνθρωποι και κυρίως νέοι άνθρωποι. Ο κύριος Καραμαλής για τα συστήματα. Γιατί για να είναι ασφαλή τα τρένα, ακόμα πιο σημαντικό και από όλες τις τεχνολογίες, είναι ένα, να τηρείται ευλαβικά ο κανονισμός κυκλοφορία. Αυτός ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας, σύμφωνα σχεδόν με όλους, τους μάρτυρες που περάσαν από την Επιτροπή σας, παραβιάστηκε κατά το βράδυ εκείνο. Αυτή είναι λοιπόν μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Και τέτοιες παραβιάσεις του γενικού κανονισμού λειτουργίας, καμία ολοκλήρωση της 7.17 δεν θα μπορούσε να υπερνικήσει. Πρέπει επιτέλους, κατά την προσωπική μου άποψη, να ακουστεί και αυτό. Γιατί ο ελληνικός λαός... και οι δύο οικογένειες που τις έπληξε τόσο άδικα αυτή τη τραγωδία έχουν το δικαίωμα να τα γνωρίζουν αυτά. Ότι δεν τα γνωρίζουν οι οικογένειες, ότι δεν ασχολούνται καθόλου και περίμενα τον Καραμαλή να έρθει σχεδόν ένα χρόνο μετά να τους πει τι ακριβώς πρέπει να γνωρίζουν ότι και τα καλύτερα συστήματα να είχαμε. Θα είχε γίνει αυτό γιατί εξαρτάται από το σταθμάρχη... που εκείνη το βράδυ ήταν στη συγκεκριμένη θέση. Αυτά βρήκε να πει. Να θυμηθούμε πάλι αυτό το κορυφαίο από τη μέχρι τώρα διαδικασία, από τη μέχρι τώρα διαδικασία, σχετικό με το εξόδικο που του είχαν στείλει πολύ πριν οι συνδικαλιστές. Αυτό που στην ουσία έλεγε το εξόδικο, δεν ήταν ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Το εξόδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας και ολοκληρώστε την 7.17. Αυτό έλεγε το Αυτ Δεν ήτανε ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Παιχνίδι με τις λέξεις για ένα θέμα που δεν χρειάζεται κανένα απολύτως παιχνίδι. Εδώ χρειάζεται να έχεις αίσθηση της κατάστασης, να έχεις ευαισθησία, να έχεις ενσυναίσθηση, να επιδείξεις μεταμέλεια, ευθύνη. Όλα αυτά από το κανένα μισάωρο που παρακολούθησα εγώ τον πρώην Υπουργό των Καραμαλίν δεν υπήρχαν πουθενά, μηδέν σε όλα και στην συνέστηση και στη μεταμέλεια και στην ευαισθησία και στην ευθύνη και στην αίσθηση καθήκοντος και στην αυτοεκτίμηση γιατί όταν λέει τέτοιες αρλούμπες προφανώς ο ίδιος ξεπέφτει δεν ξέρω στα μάτια του αλλά όλων οι μόνοι που τον ακούμε. Σίγουρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί χθε στη Βουλή, στη μεγάλη αίθουσα δίπλα, έγινε ένα καυγά Άδωνη Πολάκη για άλλη μια φορά. Πάλι ο Άδωνη, πάλι ο Πολάκης Ποιο είναι πιο τίμιος, πιο καθαρό, ποιο τα έχει αρπάξει, ποιο δεν τα έχει αρπάξει. Εκεί ο Πολάκης κατηγορεί τον Άδωνη για διάφορα. Ο Άδωνη τον Πολάκη επίση. Και δεν ξέρω αν θα μάθουμε και ποτέ την αλήθεια. Ο Άδωνη όμω, σήμερα το πρωί που βγήκε, μιλάει για αυτή την, ε, τη συζήτηση χθε και διατυπώνει ένα αξίωμα. Επειδή βολιογράφω. ο κύριο Πολάκη διαρκώ γυρίζει και λέει: Εγώ δεν έβαλα το χέρι στο μέλι, ναι, και αυτή είναι διεφθαρμένη, και, και ο Γιώργη άδικο και ο αδιευκρίνητο, και ο λαδέμπορα και διάφορα mm -hmm. τέτοια, εγώ πάντα έλεγα: Όταν κάποιο φωνάζει πόσο mm -hmm. τίμιο είναι, mm -hmm. κάτι δεν πάει καλά. Mm -hmm. Ο τίμιο δεν το φωνάζει, δεν το φωνάζει. Είσαι τίμιο, mm -hmm. το σε. Α το κρατήσουμε αυτό, όταν κάποιο φωνάζει ότι είναι τίμιο, κάτι δεν πάει καλά. Καλά είστε πολύ ευαίσθητο τώρα. Α, καλά, καλά, καλά. Δεν είναι στο πανελλήνιο, την τιμιότητά μου. Ο τίμιο το φωνάζει. Δεν το φωνάζει. Είσαι τι το φωνάζει. Τι <συγνωρίζοντας> να <συγνωρίζοντας> Δεν θα μου γλιτώσουν το από αυτού του Ο και αγρίο θα του Είσαι Τι το φωνάζει. Εγώ έχω ένα πρόβλημα. Εγώ εργάζομαι τα 19 μου χρόνια ζωή μου. Δεν Είμαι μια ελληνική οικογένεια. Γενικά μου Αλλά σε Η τιμή και η υπόλοιψή μα είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Το κούτελο που λέγαν παλιά, ε, σοβαρό πράγμα. Είσαι τίμιο φαίνεται το τού φωνάζει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. καλό πολύ να ψηφίσετε ναι στην ανακριτική μια αφορά και για την απιστία. Γιατί θέλω να πάω στο δικαστήριο και να δικαστώ. <συγχ> ο τίμιο δεν το φωνάζει. Δεν το φωνάζει. Είσαι τίμιο φαίνεται σε τού φωνάζει. 2.110.808.80. Το τηλέφωνο επικοινωνία εκείνο Αποστόλη δεν το φωνάζει. Ε, μπορεί να δεχτεί τις παρατηρήσεις σα Ότι άλλο θέλετε ε, ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο Και η υπενθύμηση είναι μύτυρ πάσης ε, κακίας Εγώ πάντα έλεγα Όταν κάποιος φωνάζει πόσο <κοί> τίμιος είναι Κάτι δεν πάει καλά <κοί> Ο τίμιο δεν το φωνάζει Θα το φωνάζω. Είσαι, τι να Καλά, καλά πολύ, πολλές... τώρα. Α, καλά δεν είναι στο Πανελλήνιο την τιμιότητά μου. ΕΝΑΝΟ ΠΑΛΙ ΚΑΛΗ Συρεψε τη μάνα μπιβάβο γρια, συρεψε τη μάνα Η τα Τι μου, και στην αδερφή μου την Γαλω και στην αδερφή μου την Γαλω γρια. Η τα μου. Θέλει ασválη μάβρα Θέλει φελιάς Θέλει τελει μαύρα, μάβρα φελιάς, Μένα με του στο το κιούβαξε, <Ρι> μένα με του στο το Α, και το παλικάρι. Εμένει τιμιότητα, όμως, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Είπαμε τα στοιχεία, ε, τα έχουμε πει. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του λαού. Κολλάμε πρώτη πρώτης Εδώ είμαστε. Έλα. Πέρα. Πελαβελέμο. Να σχολιάσω δικά μου για τα απεριστάκου και τα λοιπά. Πέρα από το ότι είναι καφρίλα, δεν το συζητάμε. Εγώ. Ποιο είναι καφρίλα. Η καφρίλα το να προτρέπει ή να λε σ' άκου και τα λοιπά να μπουν μέσα δύο-τρει Έλα σε παρακαλώ που είναι, είναι καφρίλα τώρα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που τώρα αυτή τη στιγμή ο φίλος σου μέσα. Αλλά όταν του δίνει το άλλο να υπερασπιστούν τη σωματική του ακαιρεότητα, θεωρώ ότι παίζει το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου. Αλλά επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο και με την καφρίλα του και με αυτά που λέει πραγματικά είναι εγκληματικά αυτά που λέει, δεν μπορεί με τέτοιου είδου να τον κάνει καλά. Τώρα Εγώ άλλο ήσα να σου πω, γιατί κάθε πέντε λοιπόν παρατηρώ, τα τρικά και που πετάνε κάποια πανεπιστημίων γίνα, τα κουμπμού των αρχικών, που λένε να πεθάνει και, και ένα μπάτσο. Δηλαδή αυτό δεν είναι επίση ρε φίλε. Να πεθάνει για ένα μπάτσου, τη λογική ότι όπω πέθανε ο μπάτσο με την Φωτοβολίδα, να πεθάνει για ένα μπάτσου. Δηλαδή, τι να κάνω τώρα, να βάλουμε εμεί τα κουμπορία να βαρέσουμε του μπάτσου γιατί αυτοί οι μπάτση παίζουν το ρόλο που ξέρουμε τι κάνει τι διαδηλώσει και βαράει τον κόσμο στο φαγό. Βγαίνει που θα είναι άκρη αυτό, αν έρθει αυτή τη στιγμή εννοείται αυτό το μακρύ του συστήματο, Όταν έρθει στιγμή να ξεσυμβεί πραγματικά ο κόσμο. Αλλά αυτή η λογική του πάρε το όπλο, ρίξε μια μολόγα που ρίξε σε ευθεία βολή, σκότωσε και να μπάτσο. Είναι νομίζω καθίλα και νομίζω ότι τα είναι το σύστημα αυτό και συντηρητικοποιεί τον κόσμο. Έλα πώ θα Να σε ρωτήσω, όποιο δεν προσαρμόζεται πεθαίνει σε ποια ζυγαριά μπαίνει. Η ιδεολογία λέει ότι στην φύση όποιο δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Ποια ζυγαριά μπαίνει. Των φασιστών. Ε, συγγνώμη, εννοώ ε, των ε, δημοκρατών. Ε, ε, ε. Α, ναι, ναι. Δηλαδή με τον βλάχο δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Δεν προσαρμόστηκε. Μπήκε σε σακό. Ο βλάχο. Όχι. Εμεί μπήκαμε. Εμεί όχι. Εμεί σε γύψο μόνο. Να, εντάξει. Ο γύψο δεν όχι. είναι το πρόβλημα για την κυβέρνηση αυτή και του δημοσιογράφου τη. Ο σάκο είναι το πρόβλημα.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 Σκοτώνει κάποιον που έχει ψηφίσει το μνημόνιο και έχει ανοίξει το δρόμο στι πολυεθνικές και στα να του παίρνει το σπίτι του αλλονού, να τον πλακώνουν οι μπάτσι λοιπά και ο ίδιος έχει 122 σπίτια. Δεν τον βάζει στο σάκο αυτό, δεν τον σκοτώνει. Το, το παίρνει στα σπίτια και βάζει μέσα του ανθρώπου αυτού. Να μια λύση. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Απλή. Και όχι το φάρο. Ο Μητσοτάκη Πάει καλά στο επίπεδο των εσόδων. Και γιατί πάει καλά στο γιατί, επίπεδο των ακριβώς, εσόδων. Ακριβώ. Γιατί, γιατί πάει καλά η οικονομία. Καταπληκτικό. Καταρχήν, από πού προέρχονται αυτά τα έσοδα. Γιατί, άμα φορολογεί όλου του Έλληνε και του κόψει την τζάξη και τα δάξη το κράτο θα έχει έσοδα. Έχει έσοδα το κράτο και δεν έχουν έσοδα οι πολίτε που ζουν σε αυτό το κράτο. Και άμα βαφτίζει και το ξεπούλημα τη Ελλάδα. Τι να του κάνει οι πολίτε. Οι πολίτε ξαναγίνονται. Τα κράτη δεν ξαναφτιάχνονται. Όπω και τα δάση ξαναγίνονται. Και δήλωση του Με το Οι ανεμοκινήτρε δεν ξαναγίνονται. Τα δάση ξαναγίνονται. Άμα εμείς χαλάσει εμείς. μια ανομογεννήτρια Το ξέσου δεν ξαναφτιάχνεται Θα μείνει εκεί χαλασμένη, καημένη Με ό,τι ρίπαν. Δάση, με. εντάξει Αλλά τα βλέπεις, η ανομογεννήτρια δεν ξαναγίνεται Το δέντρο αμακαεί θα ξαναβγεί Τη τραπετσόνα δεν έχουμε ζωή αμα χαλάσει Τα ξέρω αυτά, άσε και τα στεφάνια Λε. και όλα Ελιστά Κι είμαστε φτωχοί Εγώ πάντα έλεγα, όταν κάπως φωνάζει... όσο ο Τίμιος είναι... Κάκτε πάει καλά! Ότι Τίμιος δε το φωνάζει. Δε το φωνάς. Σε Τιμιος φέτασαι... το φωνάζεις. Γεια εγώ πού θα τώρα... Καλά κάνουμε λέγο... Γιατί δεν είναι στο πανελλήμιο... Ο Τίμιος δε το φωνάζει. Θα το φωνάζει... Γιατί σωστά... Κάκτε πάει καλά... Μια χαρά πάνε όλα από την άλλη πλευρά. Ευτυχώς τον Άδωνη τον έχουμε, δεν τον έχουμε χάσει από Υπουργό. Έχουμε χάσει όμως τον ε, Κώστα Καραμαλή από Υπουργό και θα καταλάβουμε τώρα ε, τι ακριβώς ε, χάσαμε. Ένα πράγμα το οποίο θυμάμαι από μικρό παιδί να μου λένε κάθε φορά που γινόταν οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα ήταν ότι ποτέ κανένας δεν παρετήτο. Ε, λοιπόν, κύριε Κόκαλινέ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα πολιτικό πρόσωπο και ένας υπουργός παρετήτω. Μπράβο! <κλήσι> παρετήτω. Ο υπουργός λοιπόν ε, ήταν απαραίτητο και παρετήτο. Χάσαμε έτσι έναν υπουργό, το έλεγε συνέχεια, το ακούσαμε και πριν, το είπε και δεύτερη φορά για να μας θυμίσει τι ακριβώς και πόσο καλός υπουργός και πολιτικός με ενσυναίσθηση είναι. λαό μέρος δεύτερον. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα πάρει και πάλι λίγο για τη Βίλα Άλεξ. Ναι, ποια Βίλα? Τη μεγάλη που είναι στην Εύγεια, στον Αγιώργη, Βίλα Άλεξ. Ναι. Ε, απλά επειδή είχαμε πέρυσι το είχαμε κλείσει ω ομπού, γιατί μα είχε πει μια κυρία που είχαμε μιλήσει ότι άμα θέλουμε ξανά να είναι καλύτερα από το τηλέφωνο. Καλύτερα, το το τηλέφωνο. καλύτερα από το τηλέφωνο, ναι. Ωραία, τέλεια. Εμεί ενδιαφερόμαστε για 16 με 18 Μαρτίου. Δεν πιστεύω να είστε εκείνη η παρέα που είχε κάνει τα νόμαλα και βρήκαμε κάτι στον τοίχο κάτι αστρίλε. Όχι, εμεί είχαμε έρθει τρει οικογένειε με παιδιά. Καλά, ναι, ξέρω αυτά με τα παιδιά που φύγανε μια βράδια τα παιδιά και με τα παιδιά. με τα υπόλοιπη κανέκα της Swingers. Δεν είστε αυτοί. Όχι, όχι. Παναγία, όχι. Δεν ξέρω, ούτε καλά καν. δεν είναι. Η Παναγία δεν σώζει απ' το Swingers. Ενημερώνω. Ναι ναι. ναι, ναι, όχι, ούτε καν. Μην έχω καθόλου αυτό, ούτε... Εγώ δεν την νοικιάσω τη βίλα, αλλά δεν θέλω να δω. Έχω κάνει ασπρίσματα στον τοίχο, κανονικά, με Μπογιατζίο, δεν θέλω να δω λεκέδε. Όχι, όχι. Τι Γιατί είχαν πιστεύω. έρθει κάτι προηγούμενοι και είχε στου καναπέδε, είχε στου τείχου, είχε ε, στο χαλάκι τη πόρτα εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Oh, δεν μου τα κατάλαβαν. Τα έχετε καθαρίσει, ελπίζω. Τα έχω <laughs> καθαρίσει. είχε <laughs> στο πλυντήριο πιάτων, είχε για κάποιο λόγο παστρικέ ήταν όλε. Ξέρω εγώ. Όχι, φανάγγελα μου. Τέλο πάντων, oh. βεβαίω, για πότε ενδιαφέρεστε. 16 με 18 Μαρτίου, ποινή είναι καθαρά Δευτέρα. Ναι, Έτσι, το... και αυτοί για καθαρά Δευτέρα το ξεκινήσαν, αλλά δεν καθαρίσανε καλά. Την καθαρόβικη. Τέλο <laughs> πάντων. Αυτό ήθελα να δω σε τι τιμή, Διαθεσιμότητα, υπάρχει διαθεσιμότητα ε, στα ίδια λεφτά με πέρυσι είμαστε 600 ευρώ τη βραδιά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 συζητήστε το, συζητήστε το αυτό. και να δείτε πάρτε, πάρτε πέρα και κανένα χάπι τίποτα έκανα αντικούκου, δεν θέλω πάλι τα ίδια <laughs> <Ναι>. εντάξει <laughs> έγινε, έλα γεια <laughs> yeah, yeah. καλημέρα ο Μαρκόνη. καλημέρα, αυτό θέλατε, <laughs> καλημέρα χαίρομαι Εντάξει, αδερφέ μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημένα. Σε παίρνω γιατί με αφορμή τα τελευταία τη επικαιρότητα. Πρώτον, τι μεγάλη πετυχία έχει αυτό ο οποίο έχω ήδη στο Υπουργείο Δημόσια Τάξη Προστασία Πολιτείου. Πολύ. την ημέρα που ανέλαβε, δεν έχει υπάρξει μορφή εγκλήματο που να μην την έχουμε ζήσει. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Κοίταξε, από τσότα, καλή, αυτός κόσμο. Καλό αυτό θα δημιουργεί για να έχει να λέει ότι έκανε επιτυχίε. Αυτό, είσαι γνώση, φάντε, μπράβο, χαίρομαι. Σόπα. Το, δεύτερο, θα βγάλει Είναι τώρα, αφού... θα δει τώρα με του πυρήνε φορτιά ξεκίνησε. Τώρα έχει και 17 Νοέμβρη, θα Ανακάλυψε την πυρίτηδα. Το δεύτερο, ο άλλος αφού δεν τον περιποιηθήκαμε όπως του άξιζε το 41% τώρα το ξύνει. Καλά να πάσουμε Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω τα αρχήρια μου. Το τρίτο, ένα εγώ στη αυλία του πάνω του βλάχου και με το πέραστο Ρότσα του ρώτησα γιατί τον σάκο. Ο σάκο είναι σάκο απορριμμάτων γιατί για σκουπίδια πρόκειται. Δεν ξέρω να το καταλάβατε. Α, δεν είναι με γατιά μέσα όπω στη Μακρόνη σου. Όχι ακριβώ. Όπω το παντάει. Χάθηκε όλο το ενδιαφέρον. Τέλο πάντων. Μας... Mm. Πράγματι, υποκινήσε βία οδηγεί το μυαλό κάποιων σε άλλε εποχέ. Στη Μακρόνη σου, για παράδειγμα. Ναι. Πολλά θέλω να πω. Κινδυνεύουν οι πύρασοι. Το ξέρω ότι θε να πει πολλά, όμω δεν είναι ανάγκη να τα πει. Ποιο είναι. Ο... Μιας... Σταμοσφαπτικά <laughs> τα σχολιάσας. σα είστε σίγουρα συριζέο με πρόεδρο του κασελάκι. Μεταφορικά. Είναι μεταφορικό, είστε Σίγουρα συριζέο με πρόεδρο του κασελάκι. Γιατί καλή μεταφορο... π... π... π... π... π... π... π... να ακούσει. Τι μεταφορέ Εσύ μεταφορά που να κάνει μεταφορά και μεταφορά άποψη του Μεταφορά να μόνο. το θα μονιάσουν ποτέ αυτά τα δύο Ελληνόπουλα ο Σιριτζέος και ο Αποστόρη σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου Εδώ ραδιοφωνικό Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών Την στιγμή αυτή η Μαρία Μενενγκίνη Κάλλας παρουσιάζεται και χειροκροτείται από το κοινό το οποίο κατακλείδει τι κερκίδες του Οδίου Ιρώδου του Αττικού Δύο, 1, και αυτή τη στιγμή Λύτερο αγών Είμαστε πεταφητές Ευρώπης Είμαστε πεταφητές Ευρώπης Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται Λέμε όλοι Ακούτε την εκπομπή μας Καλημέρα παιδάκια Την εκπομπή αυτή παρουσιάζει στα ελληνόπουλα της προσχολικής ηλικίας Η αντιγόνη μεταξά Θεία Λένα <ΣΣΣΣ> Τα συνδέουμε τώρα με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Λιλιπούπολης. Εδώ, Λιλιπούπολη! Το σπίτι των ανέμοντων. Το θέατρο της Τετάρτη. Ποια είσαι εσύ που γυαλάσκε κλέσμα τα φύλλα. Αχμίνε. είναι. Με Νάρκη. ο μοναχό. Και μένει ηχό. Άδικα το πολεμάω, τούτο το μαναφέτι. Ραδιόφωνος λέει ο άλλο. Ορίστε. Βουβάθηκε. Και του έβγαλα τόσα σβίδε. Να ξαρα, τουλάχιστον πώ να Ό,τι και καλά θα χωρούσαν σε 1,5 λεπτό ποιες στιγμές του ραδιοφώνου που έχει ιστορία 100 και περισσότερα χρόνια Τι να πρωτοβάζαμε από όλα αυτά, ε, δικτικά 4-5 στιγμές όχι και τόσο γνωστές από παραστάσεις θεατρικά και διάφορα ε, Το καλό είναι το ραδιόφωνο ότι υπάρχει, είναι ζωντανό μέσο, δεν πεθαίνει και δεν πρόκειται να πεθάνει και ποτέ, γιατί είναι πολύ κοντά στο αυτή, στο μυαλό, στην καρδιά των ανθρώπων, πάει όπου είναι οι άνθρωποι, ενώ όλα τα άλλα μέσα απαιτούν τον άνθρωπο να πάει σε αυτά. Ενώ εδώ, το έχει και στο αυτή, κάνει και άλλες δουλειέ ταυτόχρονα, απαιτούν μια πολυδιάσταση των ανθρώπων και νομίζω τα καταφέρνει μια χαρά. Τελειώνοντας, να θυμηθούμε πάλι ότι δεν είχε τελικά προβλήματα ασφάλειας ο Συρμός, σύμφωνα με τα όσα μας λέω Υπουργός. Αυτό που στην ουσία έλεγε το εξώδικο δεν ήταν ότι ο σιδηρόδρομο δεν είναι ασφαλής. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλεια και ολοκληρώστε την 717. Αυτό έλεγε το εξώδικο. Δεν ήταν ότι ο σιδηρόδρομο δεν είναι ασφαλής. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλεια. Κι τα λοιπά, κι τα λοιπά. Φτάσαμε στο τέλο. Ε, έτσι τα είδαμε σήμερα, ακολουθεί τρίτο μέρος του λαού, κολλάνε και διαφημίσει, διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνουμε τον Γιώργο Πιάρο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Αποστολή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νέκτη, ρόδο. Έλα Νέκτη. Ε, πώς είμαστε καλά, καλή εβδομάδα. Με υγεία. Να είστε καλά γε, γερός και γερό και δυνατό. Τι θα κάνουμε με τι ΜΕΣ, διότι νομίζω ότι ξεκινάνε και κλείνουν τις παιδικέ ΜΕΣ. Είχαμε έξι συν μία αίθουσε χειρουργείου. Μέσα στον COVID ε, πήγαμε στι τρει αίθουσε, όπου από 6.500 χειρουργεία το χρόνο φτάσαμε να κάνουμε τώρα 3% Και πλέον ε, με δύο αίθουσε το νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει όσο αφορά το τακτικό του τμήμα. Είμαι... Είναι κάτι... Υπερκτιμημένο τώρα. Δεν χρειάζεται με παρατείνουν τη ζωή. Είναι αυτή η ζωή για να παραταθεί. Πε μου, αλήθεια. Ε τώρα θα συμφωνήσω. Ε. Δεν θα πω. Γάμι σε εμά τώρα. Βλέπει τώρα α, τι α, έχουμε. Τα... Παιδιά. τα παιδιά. Ποια, παιδιά. Ποια παιδιά. παιδιά. Έχουν μέλλον τα παιδιά. Όχι. Η κυβέρνηση okay. τα βλέπει αυτά. Κοιτάει μπροστά και στα δείχνει. Okay. Δεν θέλετε να το χωνέψετε. Σου λέει. Δεν έχει νόημα αυτή η ζωή με αυτού εκεί πάνω. Δηλαδή με αυτού yeah. τα Μά πράγματα σου λέει τώρα. Έχει αυξηθεί επικίνδυνα το βιοτικό επίπεδο α πούμε και ο μέσο όρο διαβίωση. Γιατί. Ναι, ναι, θα πρέπει να μειωθεί αλλά δεν βρίσκουμε τρόπου. Να ένα τρόπο. <σομίως> <σομίως> οι μεθ <να> έχουν <νιώσει> γαμίσει την πιάτσα. Οι μεθ χαλάνε την πιάτσα. Δε και δε δεν έχουμε δε μετά π** να πληρώνουμε του γέρου, τι συντάξει και τα αρχέκια που κουνιούνται. Λοιπόν, τέλο αυτά. Και τρεχαγίρευε. Ναι, <σομίως> ναι, ναι. Ναι, αυτό. παιδιά. Να τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα γίνουν συνταξιούχοι. Τελειώνουμε νωρί με αυτέ τι παθογένειε του κράτου. Τα παιδιά είναι η βασική παθογένεια των κρατών. Των καπιταλιστικών κρατών. Λοιπόν, πιά το από την αρχή. δεν την αντιμετώπιση. Γεννιέται, ξεκινάει. Μπαίνουμε στη δυστυχία, στη φτώχεια. για να Αν έψει ένα διχίλιαρο το οποίο το άφηξε, Για να πα σε μια άθλια mm -hmm. παιδεία, Να πέσει στα χέρια mm -hmm. μια άθλιας υγεία, Για να βρεθεί mm -hmm. μετά σε μια άθλια ανεργία. Για να καταλήξει με μια άθλια σύνταξη. Άραγε, μη σου κόψω από νωρί να τελειώνουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι αλλά. Ε? Όχι, ρε Αποστολή, πρέπει να αντισταθούμε, ε, το, ρε Αποστολή. Με το τρόπο. Το, το κολλημένο σου σου το πιά... μυαλό σου είναι αυτό, το ξηράζω στο κεφάλι. Όχι, να σου πω κάτι. Έτσι έχω μάθει, Ό,τι χαλάει να το φτιάχνουμε. Και αρχίζει ωραίο, τελειώνουμε π esto se 드네 muno. Kita, o mos e parchi periptose e antou kos na na meta doso. Na meta doso me oti des e parchi kalos dromos. Na kapio tropo. Okay. Aichi iou aichi iou. Ela posali mou. Smart shop ke tertia coffee shop ke food Don't live in a moment.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 Γεια σα, Αποστόλη. Γεια. Yeah. Τι κάνει, Καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Να σου πω, φίλε. Πάμε και γονόμαστε που υπάρχει έγκλημα σαν χώρα. Βλέπε Ουκρανία, βλέπε Γάζα, βλέπε Ερυθρά Θάλασσα. Θα συζητήσουμε για την ευρωπαϊκή επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα. Εγώ θα προτείνω να αναλάβει η Ελλάδα τη διοίκηση αυτή τη επιχείρηση. Καλά... Ό,τι μπορούμε να κάνουμε και okay. εμεί, μην είμαστε στην απέξω. Καλά, ναι, αλλά άμα γίνει κανένα τίμημα, ποιο θα φταίει δηλαδή. Οι τρομοκράτε ή οι κακοί μουσουλμάνοι. Δεν το έχω καταλάβει η <Πελίου> κακή μας η τύχη και οι επιλογές ε, ο, μας <συγλίου>